Έλα ρε από το λακό τι κάνει. Έλα μου Ο ένα χρόνος γιορτή ήταν περισσότερο σαν μνημόσινο ρε μας Σαν μνημόσινο φάνταζε τους ιδέε. πως ήτανε Εντάξει ήτανε λίγο μαγκωμένη η αλήθεια Αλλά νομίζω ήταν συγκρατημένος ενθουσιασμός Ήτανε οχεσμένη ρε μας Αχαισμένο ενθουσιασμό. Και σαν χαισμένοι ήταν έτοιμη να σκουπιστούν, αι, ήταν. Αλλιώ το εξέλαβα, ότι είναι συγκρατημένο ενθουσιασμό, τώρα και εσεί δεν ξέρω τι λέτε. Ε, το βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Είμαι αισιόδοξο και βάλε, δεν καταλαβαίνω αφού είναι μισογεμάτο το ποτήρι, γιατί δεν βάζουμε και λίγο τόνικ να γουστάρουμε. Τέλο πάντων. Βάλε παγωμένα κολομάγουλα. Πώ το λέμε, παγωμένα κολομάγουλα, βέβαια. Εγώ τα έχω πει χρόνια για τα φιλιά στα κολομέρια, τώρα ήρθα ο αγρότη. Τέλο πάντων, έλεγε. Ναι, βάλτε τον, βάλτε τον. Άμα πειράξω τη μήτη μου θα πέσει κάτω. Πάγουσα τα κολομάγουλα Έλα μας όλοι. Έλα ρε φίλε. Ε, Ήθελα να σου πω κάτι. Ρε. ακούσουν οι άνθρωποι από το κουκουέ, από το πάμε. Κάθε Τετάρτη γίνονται πληστηριασμοί. Καλημέρα. Ας... Παλιά τρογαμόσπρια. Και μα πήγαινε τρει μέρε μαντήλη. Καλύτερα πληστηριασμό, σα επηρεάζει και το στομάχι. αυτήν Τετάρτη γίνεται ένα πολύ σημαντικό στο και ξέρω ότι πάρα πολλά παιδιά από τον Αναρχικό χώρο από και θα πάνε στο γιατί είναι μια Σου ακούει όποιος μπορεί την Τετάρτη ή στην Νέη Ιωνία ή στο Χαλάνδρι όλοι σε είναι δικείο. Είναι ανάγκη. Έλα μόρι χιονολουλού. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Τι είναι. Δεν είμαι χιονολουλού, γιατί έχουν λιλιώσει στα χιόνια, γι' αυτό έχει τίποτα άλλο. Ατέχα, ρε μανίκια. Να σου πω, σήμερα Τετάρτη, τι 4 παρατέταρτο, ειρηνοδικείο στο Μενίδη. Αμάρμα, αυτά τα ειρηνοδικεία πια. Ρω μανίκια, να κάνουμε να πούμε, να αφήσουμε το την πρώτη φορά αριστερά να, να κάνει ότι γουστάρει. Ποιο θέλει να σου πάρει το σπίτι, αποφάσισε. Δεν θέλει αριστερά, ποιο θέλει. Οι άλλοι ήθελε. Τουλάχιστον ξέρει ότι θα... πέσαι καλά χέρια, αριστεροί, οι δικοί μα άνθρωποι. Αγωνιστέ. Τη τράπεζα... Πώ βάζουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, κάποιον θα βάλουν μπροστά, ποιον θα βάλουν. <laughs> Σκέφτεσαι εσύ τώρα να έρθει ένα υπουργό να, να πάει να σου πάει το σπίτι. Σκέφτεσαι τον Τόσκα τη αστυνομία. Ποιο θα παίρνει, δεν ξέρω ποιο παίρνει τα σπίτια. <laughs> να έρθετε εκεί πέρα να δει αριστερό πράγμα να σου παίρνει σπίτι. Όχι, θα βάλει τον τραπεζίτη. Μπορεί να δει, αφήνω να τελειώσω. Αισ κι άλλο. Θέλουμε κόσμο, δεν μαζεύεται κόσμο. Δεν μαζεύονται ακόμα ότι και αυτοί που πλησιάζονται τα σπίτια του. Το <laughs> θεωρούν <laughs> ότι είναι μακρινό, ότι δεν έρχεται σε αυτού. Του λέει κάπου αλλού σε ένα μακρινό γαλαξία παί <laughs> Ρε φίλε έχει βάλει ο κόσμος στο κεφάλι κάτω Νομίζει ότι δεν γίνεται τίποτα Και δεν βγαίνει έξω φίλε είναι τραγική κατάσταση κατάσταση Είμαι έξω από την τράπεζα Φύγε από εκεί παιδί μου Ψάς δει καμιά ξαφνικά θα σε πάρει και σε ένα βάρνα Έλα ρε. Δεν ξέρω, είπα ημερομηνία και ώρα. Όχι. Ωραία, Τετάρτη 27 Απ. Ιρηνοδικείο στο Μενίδη στην Ηρόμ Πολυτεχνείου στι 4, 4 Η τράπεζα π... βγάζει στο σφυρί. Ένα διαμέρισμα και δύο οικόπεδα. Και λίγα είναι, να. Κοινωνικό πρόσωπο. Ενώ θα μπορούσε να βγάλει και εγώ δεν ξέρω πόσο. Οι διαφημίσει σου με το κοινωνικό πρόσωπο. <laughs> Ότι τώρα με την ανακεφαλαιοποίηση θα σκεφτόμαστε. Δεν μου γάμουν λέω εγώ. Μαζί σου, σε αυτό το τελευταίο μαζί σου, ποιο θα το κάνει το θέμα. Εγώ ο είσαι ο πρώτος. Δεν είμαι ο πρώτος, όχι δυστυχώς. Πώς είσαι. Δεν είμαι ο πρώτος, δεν ξέρω, έχω πάρει χαρτάκι, αλλά δεν, δεν κατάλαβα. Άρα. Το να σα δώσουμε, πότε θα γίνουμε νηφούλες. Βέβαια. Βέβαια, μα. μας. γάμο. Τι να μου και του χρόνου, δεν θέλω. Ω, δεν το θυμάσαι. Θα να με κλέψει και ρατά, μην μου κάνεις τέτοια. Καλημέρα, Σ άκουσα και πνίγηκα περίμενα με μάτια, εσύ. Κατάπια. Είναι παράδειγμα να αρδιάζουν το γάλα. Δεν υπάρχουν τόσο φτωχαπεδά και να το δώσουν. Ναι. Δεν φαντάζομαι ότι το καλό πετάνε. Ε, δεν πάει έτσι, απασχολούν δεν πάει έτσι. Καλά, μην βλέπει το γάλα που χίνεται την καρδάρα στην κάμερα. Άλλο έχει χίσει το γάλα, πολύ περισσότερου τόνου. Μαζί σου, μαζί σου. Εγώ δεν έχει να το κάνει αυτό που να το πουλήσει, Ναι. είναι το λιγότερο το χίνεται την καρδάρα μπροστά στην κάμερα. Πρέπει από στόλη μου. Αυτό που έφερε το πρώτο μνημόνιο, είναι εξοικειωρεύει. Τώρα οι άλλοι γιατί να με φέρουν πεντέξει, αφού δεν τι μπορείτε κανεί. Φέρουν πέντεξι, ναι, σχέσει. Απλά δεν έχει το πλήρωμα του χρονων Δεν Πουλάμε να πιστεύεις δεν και το, 4 και το 5 καπάκι μαζί. Ναι, το βλέπουμε το έργο μου, γιατί Δεν, μιλάει κανείς για δεν είναι λίγο παράξενο. Υπάρχει λίπος, εγώ θα σου πω, υπάρχει λίπος. Γεμάτες <ΣΣ> Εγώ θα σου πω άλλα τέχια, φιλαιλιά, Όχι, δεν είναι. Έλα. Πονάω. Πού? Χαμηλά. Να έρθω να βάλω ένα χεράκι. Όχι, παιδί μου, το μνημόνιο είναι μεγάλο, άδελφε. Να βάλω να χεράκι, να το σπρώξω λίγο πιο μέσα. Ναι. Με μια ανάσα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σολομόνιο, σα αποστολή. Έχει ακόμα, έχει ακόμα, δεν θα βγει από το στόμα, θα βγει. Αγόρι μου, δεν μπορώ, πε του χάτι, δεν μπορώ, πονάω. Δεν μπορώ. Θα του πω να στείλω ένα βουριράκι, κάτι. <Κι> να βγει, <Κι> δεν υπάρχει περίπτωση. <Κι> να μαλακώσει ο πόνο μόνο υπάρχει. <Κι> να βάλει μια λιπαντική <Κι> γύρω γύρω να μην το καταλαβαίνει, αυτό είναι το θέμα. Λίγο ξυλοκαίνι, κάτι στον εγκέφαλο. Ήρθε τώρα ο Τσίπρα και από πέρυσι ήθελα να το πω αυτό. Θα πήγε στην Κεσσαριανή, έδωσε υπόσχεση κτλ. Καταρχήν, αυτοί που εκτελεστήκαν στην Κεσσαριανή θέλαν να υπογράψουν ένα μόνο. είχαν πει τίποτα παπαγέ στο λαό. Τέλο πάντων, δεν νομίζω. Για συνεργασία ή για να συζητήσουν. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Βέβαια και ο Τσίπρα όταν πήγε στην Κεσσαριανή, για να είμαστε δίκαιοι, ούτε αυτό είχε υπογράψει τίποτα. Απλά είχε μέσα του κρυφά ότι όλα αυτά που έλεγε δεν τα τόσο καιρό. Μόνο αυτό ήξερε εκείνη την περίοδο. Ότι θα υπογράψουμε. Μόνοια. Μάλλον το, δεν το ήξερε, το, δεν το φανταζότανε κάποιο. Ένα, ένα μαγαζάκι έχει, σε ένα περίπτερο, ξέρω ένα μικρό μαγαδάκι, Και ξέρει, α πούμε, ότι το επόμενο εξάμηνο ή τον επόμενο χρόνο ότι δουλειά θα πάει η Εγώ υποτίθεται ότι θα γίνει να μην ξέρει τι Αν, έξω, ότι είναι χειρότερο. Να μην ξέρει σου γίνεται ή να τι σου γίνεται για να κοηδεύεις. Τι είναι απ τα δύο χειρότερο, δεν <Ρε> Είναι αδίξ, είχαν φτιάξει στρατόποδα συγκέντρωσης στην Πολωνία. Εδώ είναι κράτησης, δεν είναι συγκέντρωση. Θέλουν. Εδώ τα λέμε κράτηση είναι αλλιώς. Θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα μας ολόκληρη σε ένα τεράστιο στρατόποδο συγκέντρωσης. Όχι. Θέλουν, αφού θέλουν πρόσφυγε να πηγαίνουν σε χώρε τη κεντρική και μπορεί να βγει. Να πέρα, παιδί μου, ο κατώτερο μετανάστηση, ο κακή ποιότητα που έλεγε και δένδια παλιά. Τι δουλειά έχει να πάει, α πούμε, στην Αμερική που είναι ψηλή ποιότητα. Στην Αμερική θα πάει, θα γίνει μια ωραία μεταφορά πληθυσμού, εντάξει. Θα πάει το καλό κομμάτι εδώ, Αφρό τη Ελλάδα. Υπλέμα χωράσαι μα. Βε, α δε, πούμε, τι βγάζουμε, τι πολιτικού. Είμαστε για να έχουμε εμεί το ποιοτικό μετανάστημα, τον Έλληνα, τον ομορφωμένο. Πήγαινε, παιδί μου έξω. Δεν είμαστε. Ε, ε δεν είμαστε τώρα. Ά, Δεδομένου, βέβαια, αυτό μου πάντα αυτά. Δεδο... Επομένω, ότι ο μετανάστηση που ήθε από τη θάλασσα και μισοπνή και το μισό του Σόγη, μέχρι να φτάσει εδώ, δεδομένου ότι είναι κατώτε πιότα άνθρωπο. Αυτό είναι το δεδομένο πάντα. Τότε εκτελούσαν ομαδικά μαδικά Και τώρα κάνουν το ίδιο. Ε, ε του πλέγουν και... τώρα, του Αμάχου, αλλά ναι. Και σου λέει άμαχο. Γίνεται μαχητή, δεν κατάλαβα. Γίνεται μαχητή με στο νερό. Μάθα να κολυμπάσει σε bitop. Το σκυλ πώ το ρίχνει και καταλαβαίνει. Αυτή Γιατί η νοτροπία είναι αυτή, όλη είναι σκηλιά και ότι αυτά με θάλασσα. <laughs> Αυτέ παν, για περαιώ. Αυτή είναι, λέω η πολιτισμένη Ευρώπη, η Ευρώπη των λαών και τη αλληλεγύη. Ναι, ναι, αυτή. Our Europe. Η Ευρώπη μας. Our Europe. Υπάρχει κάποιο τρόπο να πω εγώ ο Κυριάκο και σε όλου αυτού του δεξιού να δώσω μία λίστα με πόσου Σιριζέου ξέρω που διορίστηκαν. Ρουφιανάκι, καλό Ρουφιανάκι τη δεξιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, χωρί καμία τύψη. Αυτό που λένε για το Πασόκ ότι ο Σιριζέο είναι Πασόκ δεν ισχύει. Το Πασόκ διορίζει έναν από κάθε οικογένεια για να έχει στρατό. Αυτοί διορίζουν πέντε από την οικογένειά του και όλου του άλλου μα κρεμάνε, μα πουλάνε. Άρα είναι, είναι μαλακίδε, και... δεν έχουν και τακτική ούτε στρατό δε φτιάχν. Ακριβώ α... αυτό εννοεί, που είναι... θα φτάναμε να λέμε που είναι το Πασόκ που ήξερε, σα τα λέω εγώ την σκιτζίδε αυτή, δεν πιστεύω. Έλα, αριδευθυντά. Μην δείτε ζευγάρι να κλείνει χρόνο μαζί, αμέσω να του Ο γάξετε. πάνος με τον Αλέξη. Έμα, και είδε την εορταστική πώ την κάνανε. Πώ την κάνανε. Ομόφυλο ζευγάρι να υπογράψει σύμφωνο συμβίωση, φίλε μου. Είναι πητιακή ημέρα. Θα το θυμόμαστε για δύο λόγου. θα το θυμόμαστε κιόλα και για δύο λόγου. Φαντάζεσαι αυτό το ζευγάρι να κρατήσει χρόνια. Δεν θέλω. Δεν φτάνει τόσο μακριά η φαντασία να σου πω όμω γιατί δεν την έχουν πάρει χαμπάρι. Γιατί πάλι πιαστήκανε μαραία.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 Δύο πράγματα πολύ σημαντικά, λε όσο από παγκράτη. Το θέμα σαν... δεν είναι, είναι δύο πράγματα, το θέμα είναι, είναι τρία γράμματα. Άρα τέλο πάντων. Ας να σου πω τώρα, λοιπόν, το βιντεάκι που παίξατε στην Ελληνοφρενία με τον Τζίπρα να υποδέχετε το Μητσοτάκι και να περνάνε τα κοράκια, πρέπει να παίζετε Δευτέρα Τρίτη στην εισαγωγή που δείχνει την Ελληνοφρενία. Γιατί κάποια ζώα μπορεί να μην καταλαμβάνε με το τραγούδι μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά, πέσανε πάνω στην εργασία. Ήταν ό,τι πιο τέλειο μπορούσατε να κάνετε και συγχαρητήρια και χθε για την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 Το Αυτό το το έχουμε πλεόνασμα δεν μπορούμε Α, να πω ότι δεν έχουμε. Όταν έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι Πασόκι, νεοδημοκράτη, δυσαριστημένη και μετριοπαντή στους κομμουνιστές. Όλοι αυτοί που τρέχουν εδώ και κάνουνε. Αυτά, τώρα τα θα γίνει, δεν ξέρω, αν βγουν από 100.000 πραγματικοί πεινασμένοι αγρότες στο δρόμο, να τους πάρουν σβάρνα όλους, αλλά δεν το βλέπω. Λατρεία. Μήκε μόνο του στα μπλόκα εχθέ να βοηθήσουν του αγρότε και και δεν βγάλει την κόμενα. Τώρα <laughs> με την ευκαιρία δεν κατάλαβα στον αγώνα θα βγάλουμε και την κόμενα. <laughs> Άμα είσαι όλη την ώρα δουλειά, δουλειά, δουλειά, αγώνα, αγώνα, κάπου πρέπει να βγει και μια κόμενα. Είσαι η δουλειά θα τη βγάλει στον αγώνα. Ε, εν τω μεταξύ, αυτό το πράγμα που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι δεν έχει target group. Από 13-14 χρονών μέχρι 113-114 πέφτουν τα πόδια σου, το παιδί μου. Αυτό δεν φταίω εγώ. Είναι τι προκαλώ. Εγώ είμαι επιλεκτικό. Έχω target group. Πάντω σε φιλώ πολύ. Γεια. Αποστολή μου, Έλα. τι μου κάνει, Εγώ είμαι πιασμένη. Ποιο έπιασε, Τη μέση μου, ώρα αποστολή. Έχω πάθει σε αλγία και δεν μπορώ ούτε να περπατήσω, και Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Στην Εδιψό, Γιατί... Στην Εδιψό να πα για ιαματικά. Έπρεπε να είχα πάει, Δεν, δεν πήγε. Δεν μου λε με τι να πάω στην Εδιψό. Με έχει... το καράβι, φεύγει από την αρκίτσα κάθε δύο ώρες. Λεφτά δεν θέλουν εκεί. Έχει και τσάμπα. Έχει από το νεότε, έχει διάφορα. Ότε έχει και πάει... δωρεάν ντρά, έχει από το νεότε. Έχω ασφάλεια και όφηση. Με, ε, με την ασφάλεια. Εκεί στο. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Κάτι τα κόψανε αυτά του ΕΟΤ. Τέλο πάντων, κάτι κόβει ο ΕΟΤ. Δεν σε λε Θερμεσίλα. Άμα θες <σχελίσιο> καλή και να σε στο Θερμεσίλα. Εδώ να σε μας... όλη μέρα <σχελίσιο> με και σοκολάτες Εδώ μα κόψανε την αναπνοή. Τι μου συζητάς. Και εκεί έχει κάτι θεραπείες που σου κόβει την ανάσφαλα, μετά <σχελίσιο> σου κάνει ο Τι κάνατε? Αυτά τα πείσει αυτού που τον ζήτησαν. Μες στην Ευρώπη δεν αλλάζει τίποτα. Πρέπει να βγούμε από εκεί. Μπορά δεν υπάρχει, ούτε κόκκινο στρατό, ούτε τίποτα. Καλά εντάξει τώρα, στα να γυρίσουμε αυτά. Ο υπουργό ότι οι αγρότε είναι κλαφτένε. Ναι. Μπράβο. Δεν μου λε τώρα οι πολιεθνικέ τι φορολογικό καθεστώ έχουνε. Οι πολιεθνικέ φέρνουν την ανάπτυξη. Ο τι φέρνει. Τώρα θα μου πει ο αγρότη, παίρνει την ανάπτυξη. Αλλά τέλο πάντων δεν το βλέπει κανεί αυτό. Νομίζει η πολιεθνική θα φέρει τη λύση. Και το τελευταίο επίτευγμα τη αριστερή κυβέρνηση. Τα αεροδρόμια τα 14. Τι φορολογικό καθεστώ έχουνε. Για α μα πει ο υπουργό και μετά να πιάσει το σώμα του αγρότε. Αλλά τι περιμένει από τα μέρη σα, δεν είναι. Έχει το Φαντάζομαι διάλογο του ενό διαλυστερού του Βαροφάκη με τον άλλο διαλυστερό του Τσίπρα. Μπορεί να του φανταστεί. Διαλυστερό. Το διαλυστερό, ναι. Α, με ναι, ναι. ναι. Πάλι ο Βαροφάκη πήγε μόνα. Τελό... Γιατί την αριστερά ο Βαροφάκη την διέλυσε. Αυτό που τη βάφτισε αριστερά τη χειρότερη πολιτική των τελευταίων ετών, αυτό δεν τη αυτός την διέλυσε. Αυτό τι να πω, μια και την τελείωσε. Και τώρα έχει τελειώσει το πανηγύρι τη αριστερά ούτω ή άλλω. Mm. Δεν νομίζω θεωρεί κανένα την πλευρά αυτή αριστερά.